Νια πολλά, σε να όχι, όχι να σα φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Κελοπόννη. Να φύσαν άνοιξη, να λιώξει <Τι> στα χιόνια. Να τραβουδούν σαν βέντρα πάλι τα ιδόνια. Τσιου, τσιου, τσιου! Ο ουρανός σανε γαλάζιος και πάλι. Απ' το βοριάο στο πιο νότιο ακρογιάλι. Μη κόνια! Και στη ψυχή μας θα υπάρχει γαλίνη. ΑΜΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ� Για η καρδιά αγαπη μέσα της κλίνη Σε περιμένω να φτεις και πάλι Λάξω, Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Μαζί να γράψουμε λαπρή ιστορία Ήστ, εκομμά. Ζήτω η Ελλάδα Βρε Ήστ Ζήτω εφρησκεία Ζήτω η νέα δημοκρατία Ζήτω η νέα δημοκρατία Σε περιμένω να και πάλι Να πα στο διάλογο! Μαζί να φτιάξουν μια Ελλάδα μεγάλη. Στο διάλο να πα. Μαζί να γράψουμε ελαφρύ ιστορία. Απ' τα πόκαρια. Ζητώ η Ελλάδα, Ζητώ η Νέα Δημοκρατία. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Ζητώ. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Δημοκρατία. Δημοκρατία! Χάξι και ψερό, βρε. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Αν δεν το ξέρετε, 4 Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Τίποτα τυχαίο. Έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία γιατί, σαν σήμερα, ο Εθνάρχης μα ο Κωνσταντίνο Καρμαλής ο πρώτο ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία το μακρινό 1974. Οπότε, έχουμε όλη γενέθλια. Οφείλουμε να τα γιορτάσουμε, να τη εδώ, ένα εισαγωγικό κομμάτι με τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατίας και πριν λίγο που έγινε και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο μοντρέχων πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα. Δεν θα υπήρχε ίσως καλύτερη μέρα για την συνεδρίασή μας από τη σημερινή. Από τα 48 η της μεγάλης μας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Επέτειο που γιορτάζουμε εδώ, στον χώρο του Κοινοβουλίου. Δηλώνοντας την πίστη μας στη δημοκρατία Και την κανιμούμε με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών. Τα ε... ε... πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους. Αυτό σημείωνε η διακήρυξη της 4 η Οκτωβρίου του 1974 με την υπογραφή του ιδρυτή μας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και πράγματι σχεδόν μισό αιώνα μετά. Και ύστερα από 39 μήνες γόνιμης διακυβέρνησης, σήμερα μπορούμε να το διακηρύξουμε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη όλων των Ελλήνων που κοιτούν μπροστά και έχουν ψηλά. Αυτό ακριβώς. η λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν περίπου μία ώρα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτική ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Πρέπει όμως να σβήσουμε και τούρτα. Καρακάξαμε, συμμεριάθηκε Με άσπρα μαλλιά Απόχρεια Θα δουν να σορπίδεις Ντομαδάκια για λαντζίνι Και όλοι να λένε Σκατά Χρονιά Το τελευταίο νομίζω ισχύει και το λέει ένας που έχει επίσης διατελέσει, πρόεδρος και προθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μίτσο Τάκης. Κάτι ακόμα για τα γενέθλια, μια ευχή από έναν άνθρωπο που χαρακτηρίζει, δίνει το τέμπο στη Νέα Δημοκρατία. Κάθε μεσημέρι βράδυ πρωί ακούμε στα ραδιόφωνη τα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώ Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί άνθρωποι, δεν πρέπει να λέγονται Καλώς είχαν επιλέξει το σύνδημα του Μεσαιογόρου Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια Με αυτό το γελίο τσίρκο Χρόνια πολλά λοιπόν στην ντροπή της δεξιάς Αυτό το γελίο τσίρκο όπως είχε πει ο Άδωνη Γεωργιάδης Αυτό λοιπόν το κόμμα Ε, το πιστεύουν οι πολίτες, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται και όταν βγαίνουν οι κάμερες έξω να ρωτήσουν να βγει και μια κάμερα στην Θεσσαλία, να ρωτήσει αν πιστεύουν οι πολίτες ότι πίσω από τις υποκλοπέ, αν είναι δυνατόν, βρίσκεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Μπορούμε να ξέρουμε ποιο το έκανε. Δεν, Δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Αν αυτό έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, Όπω λένε, Που εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε απ' την Δημοκρατία. Πάρτα να μη σταχρωστάω, ηλίθεια! Που εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε απ' την Δημοκρατία. Γενικώ, μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Το λέει το ραμπακογιάννη και σήμερα το πρωί, κυρία αυτή που ακούσαμε πριν. Δεν πιστεύει ότι οι υποκλοπέ έχουν γίνει από τη νέα δημοκρατία, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχει του ανθρώπου τη, τα στελέχη, του αξιωματούχου, στον κρατικό μηχανισμό όμω, σύμφωνα με την κυρία αυτή, φαντάζομαι θα είναι και αν. Δεν είναι μόνη τη, δεν έχουν γίνει υποκλοπέ από τη νέα δημοκρατία, κάποιο άλλο, δεν ξέρουμε ποιο. Δεν θα το ψάξουμε και δεν θα μα αφορά. Εκφράζω την κυρία. Έχει κάνει τι υποκλοπέ. Τώρα λοιπόν, σήμερα το προεβγύ και στο Sky και μιλάει για τα ελληνοτουρκικά και αν γίνει το μπαφ. αν θα είμαστε μόνοι μας και για πόσο καιρό. Η Τουρκία θα είναι μόνη της. Γιατί όπως βλέπετε, κανένας πλέον δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί λογικές αναθεωρητισμού, αλλαγής συνόρων. Εμείς θα είμαστε μόνοι μας ή θα VA... έχουν Θα έρθουν οι συμμαχοί μας, έχουν μποράψει συμφωνίες. Θα είμαστε μόνοι μα το πρώτο 24ωρο και μετά θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Θα είμαστε μόνοι μας το πρώτο 24ωρο και μετά θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Γενικώ μην φοβάστε. Το πρώτο 24ωρο είναι ένα θέμα, σαν την εντατική κάπως. Αν περάσουμε το κρίσιμο πρώτο 24ωρο, μετά θα πλακώσουν εδώ Γάλλοι, Αμερικανοί, Άγγλοι, θα γίνει ο χαμός. Το πρώτο 24ωρο είναι το θέμα να αντέξουμε. Όπως λέει τώρα Μπακογιάννη δεν είπε μόνο αυτά Επήκε για την εσωτερική ελληνική πολιτική ζωή Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα διώξει το Δένδια Θα καταψηφίσει το Μητσοτάκι μέσα σε καλό δρόμο Ο ελληνικός λαός θα διώξει το Δέντια Θα καταψηφίσει το Μητσοτάκι νομίζω, Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου, που έπαιζα το δεξιό όρθιο. μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Κανταείβη καλυδάτο. Συνάντησα το γόη μου, το φινόκαουμπόη μου, ξηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Γενικώς, μην φοβάστε. Δεν φοβόμαστε, αφού μετά το πρώτο 24 θα πλακώσουν όλοι εδώ στη γιορτή στο Πανηγύρι. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε, θα δείξουμε και την πόρτα, όπω είπε τώρα Μπακογιάννη. Στο Δέμια και στον, στον Μητσοτάκ, έφυγε, έφυγε, πριν, όχι ακόμα τώρα έχει έρθει η ώρα του, διότι ερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη ε, για τα εθνικά γενικώς, για την Τουρκία, τι θα γίνει, για τους εξοπλισμούς, τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί υπερτερούμε, όπως λένε όλοι οι στρατηγοί κοινάβαρχοι που βγαίνουν το πρωί. Λένε ότι περτερούμε στον αέρα στη θάλασσα και μην τολμήσει ο Ερντογάν γιατί θα του βομβαρδίσουμε την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, το Αφιόν καραχισάρτα Πάντα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οπότε για αυτά μίλησε η Γιντόρα Μπακογιάννη. Η Ελλάδα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή. Σε ευχαριστώ Παναγία. Πώ ακούτε εσεί αυτά τα χρόνια. Εάν αυτά, λένε... αυτά συνέβαιναν επί, επί μνημονίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσω τον Τσίπρα τώρα έτσι. έτσι. Αν συνέβαιναν επί Τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Mm -hmm. Το ότι συμβαίνουν σήμερα και όλο του το πρόβλημα είναι τα Rafale, τα F35 και τα F16 που δεν φτάνουν. Κοντεύουμε να γίνουμε όλοι οι πιλότοι των. Και ειδικά F16. Έχετε μπει σε F16. Κάντε το εικόνα. Έχουμε δει τον πατέρα Μιτσοτάκη να μπαίνει σε F16 παλιά δεκαετία του 90 και έκανε μια πτήση πάνω από το Αιγαίο. Και Μετακατέβηκε και κάτω. Δεν θυμάμαι αν έχει μπει και ο Κυριάκο, αλλά η Ντόρα έχει μπει σε F16. Κάντε το ότι η εικόνα έχει σημασία αυτό να το σκεφτούμε και να το φέρουμε στο μυαλό μας, αλλά αφού την κάνετε την εικόνα ακούστε και σε ποιο ακριβώς σε f16 έχει μπει. Έχω μπει σε F16. Έχετε μπει σε F16. Έχετε μπει στο έδαφο ή στον αέρα. Όχι καλά. Oh. Στο oh. έδαφος, Ο Μτσοτάκη αλλά... είχε μπει στον, στον αέρα. Εγώ μπήκα στο simulator για να μάθω πώ. Πώς... Για να καταλάβω το, γιατί δεν Σε μέλο το. του Κισαία. τα το Δύο φορέ πάνω στα λευκά όρη. <laughs> αλλά την τρίτη φορά απογειώθηκα. <laughs> <laughs> <laughs> αυτό το σύστημα το αυτό το σύστημα το Και όλο αυτό γιατί ο Simulator όπω λέει Ήταν στην Κρήτη οπότε απογειώθηκε τώρα Πακογιάννη Simulator είναι αυτό μπαίνει σε ένα χώρο δωμάτιο κάπω Μοιάζει πολύ με πιλωτήριο Και είναι σαν να έχει μια οθόνη μπροστά και νομίζεις ότι πετά. Πατάς τα σωστά κουμπιά, εκεί εκπαιδεύονται και οι πιλότοι. Ειντόρα hey, Μπακογιάννη δύο φορές το έριξε στα Λευκά Όριν. Την τρίτη απογειώθηκε, δεν μας έχει πει όμως αν προσγειώθηκε ή τι έγινε στην πορεία. Αναπάντητο έχει μείνει και αυτό. Θα πάμε μέχρι στην Ολλανδία, μάλλον θα μείνουμε και εδώ, θα πάμε και στην Ολλανδία. Το θέμα μας τώρα μετά από όλα αυτά είναι οι φούρνη που παίρνουμε παίρ Στην Ολλανδία χίλιοι φούρνοι κλείσανε. Mm -hmm. Για ποιο λόγο, Δυτυχιακή κυβέρνηση δεν δίνει καμία επιδότηση στο ρεύμα. Εμεί αντιθέτω ζούμε σε μια χώρα που οι φούρνοι δεν κλείσανε. Μπράβο! <στονίτρια> γιατί εδώ η κυβέρνηση και ειδικά στου φούρνους, δίνει αυξημένη Μαστά επιδότηση τυχερί, στο δε, ρεύμα. Δεύτε, δεύτε, δεν είμαστε τυχεροί, είμαστε <στονίτρια> έξυπνοι. Ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο το 19. γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνε. Δεν είμαστε τυχεροί, είμαστε έξυπνοι, ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 19 Ενώ οι ηλίθιοι Ολλανδοί δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 19 και γι' αυτό χάνουν του φούρνου του. Έχουν κλείσει χίλιοι φούρνοι. Το έχει ξαναπεί αυτό το επιχείρημα, το λέει συνεχώ με του φούρνους Στην Ολλανδία πια δεν έχουν ζωή οι φούρναροι, ενώ εδώ χαμό. Ό,τι καλύτερο να σε φούρναρει, με βέβαια δεδομένο ότι έχουμε έξυπνο. Έλληνα λαό, όπω έλεγε και ο Γιώργο Παπανδρέου, και ψηφίσαμε σωστά τον Ιούλιο του 19 Αν είχαμε ψηφίσει λάθο, δεν θα είχαμε και εδώ φούρνους Θα, είμασταν... θα είχαμε γίνει. Όλανδία, έξυπνο είναι ο λαό, το καταλαβαίνουμε. Σαν την έξυπνη σίτα, την έξυπνη λάμπα, την έξυπνη κουρτίνα, την έξυπνη παντόφλα, το έξυπνο μπαστούνι. Υπήρχαν πολλά τέτοια έξυπνα. Έχει και ο λαός είναι έξυπνο, αλλά έχει και έξυπνο ηγέτη. Υπάρχει λοιπόν ο Βλάξ που επιμένει στο λάθο του. Κι ο έξυπνο ο οποίο το διορθώνει και το κάνει σωστό. Εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Μητσοτάξης ανοίξει τη δεύτερη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δυο μέρε δουλεύουμε και δωδέκα χορεύουμε κλετάμε και αλυτεύουμε σε φίστες και γιορτές. Και μέσα σ' όλα τα λαμάς, τα μεγάλα μας Πάμε και την καβάλα μας, στις όμορφες νυχτιές Καβάλα πάν στην εκκλησιά Ω, ρε, γαϊδάρα Καβάλα προσκυνάνε Μ' αρέσει αυτό το συστημα το καουμποϊκό Μ' αρέσει αυτό το συστημα το καουμποϊκό Σουρκλεμέδε το σύστημα το καουμποϊκό. -co. Του αρέσει σε αυτόν που τραγουδάει. Παλαιό τραγούδι βέβαια, αλλά ταιριάζει, θα καταλάβετε για ποιο σύστημα μιλάμε σε λίγο. Καθόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε μοντάζια του οικονόμου του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή, παίρνουμε λέξει, κόβουμε κάποιε άλλε για να βγει ένα διαφορετικό, το εντελώ αντίθετο νόημα. Ακούστε εδώ το μοντάζ, μετά θα ακούσουμε και ένα πραγματικό για να ψηφίσουμε ποιο ήταν καλύτερο. Τώρα το μοντάζ. Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση εγκλωβισμένη σε μικροκομματικού υπολογισμού, παροχημένες ιδεολογίε, αποκομμένη στην ουσία από τι αγωνίε των πολιτών, προτιμά να σηκώνει σκόνη και θόρυβο, που καμιά βελτίωση στην καθημερινότητα των ανθρώπων δεν φέρνουν. Γι' αυτό και οι πολίτε αποδοκιμάζουν αυτέ τι πρακτικέ. Αυτό ήταν μοντάζ. Κάποια στιγμή, ίσω και αναφάνηκε. φάνηκε. Τώρα ακολουθεί το κανονικό κείμενο, αυτό δηλαδή που ο Γιάννη Κονόμου είπε στο πρέσβουμ. Η κυβέρνηση παρήγαγε απτό και ορατό έργο. που έρχεται να απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα προβλήματα που μας έβαλαν οι μεγάλες κρίσεις και να βελτιώσει τις ζωές όλων μας, μειώνοντας, κατά το εφικτό, το αποτύπωμα των προβλημάτων στην καθημερινότητα και στη ζωή των πολιτών. <Ρι> Η κυβέρνηση παρήγαγε αυτό. και ορατό έργο. Πώς τα βλέπεις λοιπόν φίλε μου Αρίστο. Μαύρα και κλα. Πώς να τα δει καλέ τον καβάδι. Θέλω από το δεύτερο του οικονόμου. Είναι καλύτερο. Είναι πιο αστείο από το πρώτο. Δεν χρειάζεται να μοντάρουμε τον κύριο οικονόμου γιατί μόνος του τα λέει. Και τα λέει τόσο ωραία. Όταν λέει ότι έχει παραχθεί Έργο από την κυβέρνηση, το οποίο είναι απτό, το βλέπει ο καθένα και όλοι ξέρουμε, επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, απολαμβάνουμε το έργο πάνω μα τη κυβέρνηση, το οποίο είναι και απτό. Είναι και ο Άδων σήμερα το πρωί. Πάλι εμφανίστηκε, είχε εμφανιστεί δύο μέρε σε κανάλι. Ήταν σήμερα το πρωί, ήταν και ο Βίτσα δίπλα του ΣΥΡΙΖΑ και πώ τα αφαιρεί κουβέντα. Μιλήσανε για το σύστημα το καουμπόϊκο. -co. Τα οριζόντια μέτρα, όπω αυτό περίπου περιγράψατε, κύριε Παυλόπουλε, εσεί με τη των φόρων που υπονοήσατε. Μπορεί να έχουν ω αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού. Mm -hmm. Διότι τα οριζόντια μέτρα τι επίπτωση όμως στην οικονομία. Αξάνω το διαθέσιμο εισόδημα ενώ πώ λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία για να μιλήσω λίγο προοκράω των το φίλη μου του κύριο Βίτσα. Όταν έχει μεγάλο πληθωρισμό, μειώνει το εισόδημα, μειώνει το εισόδημα, μειώνει το εισόδημα <Χαι> για να σταματήσει η ζήτηση και να ξαναπέξει τι μέσα. Έτσι, δεν δουλεύει οικονομία. Έτσι, δεν δουλεύει οικονομία. Έτσι δουλεύει οικονομία. Αν την όλα που ανεβαίνει ο πληθόσμό, εσύ αυξή το εισόδημα, όχι δεν ανεβαίνει ο θεωρισμό, διπλασιάζεται. Είναι σε Βενζέλα, δηλαδή. Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέξει να μισθού ο πληθορισμό. Τα ψηλά καφέλα μα που τα έχουμε γιορτέλα μα. Κάνουμε κάθε τρέλα μα αμερικανική. Εκεί σε κάθε πάμπα μα τραβάμε και τη μας Αλλιώ μα κυλεγόριστη η στάμπα μα αμερικανική. Ξέρετε ο καπιταλισμό είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα. στο το λέω τώρα, ιστορικό επιστήμονο στις τοπικές ανθρωπίνες. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. όταν έχεις μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα. αυτό το, συστημα, το Πολύ ωραίο είναι αυτό το σύστημα το καουμποϊκό, γιατί όπως ακούσατε, όταν έχουμε μεγάλο πληθωρισμό, πρέπει να μειωθούν τα εισοδήματα, για να μην έχετε έχουμε να ξοδεύουμε, γιατί αν πάμε όλοι και ψωνίσουμε, επειδή θα έχουμε, Δεν θα πέσει ο πληθωρισμός, άρα προηγείται ο πληθωρισμός. Πεινάει ο κόσμος, δεν έχει σημασία. Είναι το καλύτερο σύστημα όμως αυτό το καουμποϊκό, γιατί, γιατί είναι καλύτερο. Δεν, ποτέ δεν το έχει εξηγήσει, απλά λέει ότι είναι το καλύτερο. Παλιότερη δήλωση αυτή. Αυτό που είπε για το, τα εισοδήματα πρέπει να μειωθούν, είναι σημερινή σήμερα το πρωί. Τα έλεγε και προς τον φίλο του τον κύριο. Βίτσα που ήταν δίπλα. Αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία με το καουμποϊκό σύστημα. Έβλεπα αναρτήσει νωρίτερα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Γράφει: Παγκόσμια πρωτιά, μια αστυνομική δημιουργία να φυλάει μια άλλη αστυνομική δημιουργία. Αναφέρεται στην επιτυχία τη πανεπιστημιακής Αστυνομία. Όχι ελληνικό μέσο. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει αναπαραγωγή. Δείχνει και τι φωτογραφίε που τα ΜΑΤ φυλάνε του άλλου φοράν τα πράσινα σε μια πύλη Πανεπιστημίου. Αυτό το εφιέστατο μέτρο, ούτε και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τόσο πίσω γιατί πρέπει είχα Χαχόλυ να ψηφίσουν από κάτω. Νέα Δημοκρατία, βλέποντα τα μέτρα και την τάξη. Τόσο σα υπολογίζουν. Όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει ανέκδοτο παγκόσμιο και το κάνει κάνουν, και, κάνουν και το γύρο του κόσμου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Όπω κάθε μέρα, παραπολιτικά 901 211 8880 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε τον, πείτε του αυτά που θέλετε. Με πολύ μεγάλη χαρά θα σα RadioPapakiParaPolitik.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ. Εγώ εδώ το βλέπω. Δημήτρη Κύρκο, ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το mail, όχι το mail, το site του επίσημου του ομίλου. Πολλά mail, site, τρόποι επικοινωνία και κανεί δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν. Και στο YouTube επίση άλλο ένα τρόπο επικοινωνία από το ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει επικοινωνία. Λέτε εκεί τα δικά σα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε. Πώς επικοινώνησε χτες ο Αποστόλης και ο Λαό. το πρώτο μέρος, κολλάν και οι πρώτες Ναι. <Σιουργία> Ενιά. Η ίδια Αποστέλει τι Τι κάνετε και εσύ και ο Θήμιος Καλά σε χαιρετάμε Σε έχετε κερδίσει την αγάπη μου Α είχατε έπαιρνα... σε κάποιο διαγωνισμό Ευχαριστούμε <laughs> Σα έπαιρνα για να σα πω Ότι με ενθουσίασε ο Θήμιος Τη περασμένη τρίτη Και σήμερα μπόρεσα να βρω άκρη Φτάθηκα σε αυτά που είπε Για τις αυταπάτες Και που διαδίδε Ήθεε να Προοδευτική Και είπε βέβαια Και για το μόνο ρεαλιστικό Το ταξικό ε, ε, ε, Είναι πολύ πώς να σου πω Δεν το χορταίνω και εγώ ναι, ναι, ναι θέλω να πω ότι πρόκειται Για λόγο ανατρεπτικό Με νευροανατρεπτικότητας Και με δύναμη διαφωτιστική. Δεν υπάρχει γιατί... ο τύπος τώρα μην το ψάχνουμε <laughs> Γιατί Καθαρίζει Και διαλύει αυτό που Θολώνει την πραγματική διαχωριστική Ανάμεσα στο ρεαλιστικό και. Είναι αυτό που λέμε λειτουργήμα τώρα. Σέπα, μην το ψάχνουμε. Δηλαδή, είναι το λειτουργήμα, η προσωποποίησή του. Ναι, ναι, ναι. Να, να τελειώσω, να τελειώσω. Α, βεβαίω. Δια, διαλύει λοιπόν αυτό που φολώνει την πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα από το ρεαλιστικό και από αυτό που υστερόβουλα παρουσιάζουν σαν ρεαλιστικό όχι μόνο οι δίσαινα αριστεροί, αλλά όχι. η κυρίαρχη και συμφωνώ α, για αυτά που λέτε ε, για το θήμιο Ναι, ε, είναι πολύ καλός δεν το χορταίνω και εγώ λίχου διασκέπη. Ναι, ναι, ναι Να είσαστε καλά, γεια σας Α, γεια σας, ρίγορο, περιεκτικό, Μα αρέσει Ναι, γεια σας και στοχευμένο Έλα από καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Εγώ καιρό να σε πάρουν ήθελα να σου πω συχρατήρια για την παράσταση. Είσαι πολύ καλό. Μάθε πώς... πολύ το σχόλιο για το σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στην παράσταση για ανήθετό, δεν ξέρω να το θυμάστε κιόλα. Ποιο σκυλί. Εγγάσει ένα σκυλί και λε, σκομματό σκυλό θα είναι. Ευτή στην παράσταση είναι αυτό, ήξερα το καπιτάσει. Σωστά. Είναι ίδια. στα πλαίσια του Improβ, να πούμε, του Improβ. Α, οκ, okay, οκ, okay. σωστά, είσαι καλό μεναντζα. Mm -hmm. Λοιπόν, πράγμα, μου άρεσε επίση και ο λόγο που έβγαλε, έχει αρχίσει να σε ποντίζει ο θύμιο και μου αρέσει. Αυτό ρε παιδί ότι όταν αρχίζει mm. και πια είναι εκεί το επαναστατή; Τι λόγο έβγαλα, έβγαλα λόγο. Ε, είπε τέλος πάντων τα κακά του συστήματο και τι πρέπει να πολεμήσουμε. Δηλαδή, καθοδήγησε λίγο. Είσαι ένας πραγματικός άνθρωπος. Ωραία, ένα πραγματικό άνθρωπο. Ωραία, αυτά α τώρα τι να σε κάνω, τα φορτώθηκε. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Από χθε ψάχνω να, να σου πω, είδε mm. αυτό που έγινε με τη που γράφει The Simpsons για βασίλισσα. Αυτό. Μήπως οι Simpsons είχαν προβλέψει το θάνατο. Γιατί το είχε προβλέψει η Λίτσα Πατέρα. Η βασίλισσα το δυσαρμονικό που έχει σύντομα θα ενεργοποιηθεί και πάλι φέρνοντας αντίστοιχες δυσκολίες στο προσκήνιο. Το είχε δει, πριν. ένα χρόνο πριν. Βρε, Πέρσι έπιασε φωτιά το σπίτι μου και κεγότανε και εμφανίστηκε η μορφή του Μητσοτάκη. Πιανού, ε, του μη πατέρα. Του, του γιου, του γιου και το διπλανό σπίτι που κεγότανε εμφανίστηκε Μόνο από... εκεί εμφανίστηκε. Οι Γιατί πουθενά άλλου δεν εμφανίστηκε. Να ξέρει, κάει όλη η Ελλάδα πέρσι, δεν εμφανίστηκε πουθενά. Σε μένα εμφανίστηκε. Εστο σύννεφο μόνο και αυτό για λόγου ότι πάει σύννεφο. Αυτό ακριβώ. <Ρεκίσαι> Ναι. Ο Μαρκόνι, με χαίρετε. Θέλω να σα πω δύο πράγματα να βοηθήσετε. Η εξωγήνη στην αίρια 51 είναι πολύ τα... Η αρμοδιότητά μα, πώ να μην βοηθήσουμε τώρα. Ε, ε, αυτοί κάθονται πολύ χαμηλά κάτω στα υπόγεια. Διότι μα λένε ότι έχει υπόγεια τα υπόγεια εξωγήνου. Καλά το φανταζόμουνα Γιατί Πέραμε τα υπόγεια γκαράζ τελειώνουν στο όλα στο μείον 3. Γιατί τελειώνουν στο μείον 3. Γιατί έχει του εξωγήνου. Ορίστε, απάντηση. Να σα πω τώρα και το εξή. Όλα εδώ τα κάνουμε για τη βαρύτητα των Είναι στι τεκτονικέ πλάκε. κρυμμένοι, το ξερα. Το τον τέκτονα? Δεν αρκούνε για παραπέρα από την... Το ξέρεις τον τέκτονα? Τον τέτοιο μου τον αρχιτέκτονα? Αυτός, εκεί είναι εξωγήινος. Λοιπόν, γεια χαρά. Ξέρετε, ο καπιταλισμός είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, στο το λέω τώρα ο ιστορικός επιστήμος, στο ιστορές ανθρωπότητας. Πώ λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία για να μιλήσω λίγο, να προβοκάρω το φίλο μου του κύριο Βίτσα, όταν έχει μεγάλο πληθωρισμό, μειώνει το εισόδημα μειώνεις το εισόδημα, mm -hmm. για να σταματήσει η ζήτηση και να ξαναπέψει το δημόσιο. Έτσι, έτσι έτσι δουλεύει η οικονομία. <laughs> Στο μακράν πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα το λέει ω ιστορικό ή ω επιστήμονα. Τώρα τι έχουμε, τον πιο μεγάλο πληθωρισμό. Τι θα γίνει λοιπόν σύμφωνα με τι οδηγίε και το manual χρήση. του καπιταλισμού πρέπει να μειωθούν τα εισοδήματα. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Σε αυτή τη φάση είμαστε και πριν 10 χρόνια που ήρθαν τα μνημόνια και γενικώς γίνονται αυτοί οι κύκλοι πιο συχνή όσο περνά τα χρόνια γιατί δεν λύνονται ε, ουσιοδός τα προβλήματα του καουμποϊκού συστήματος που τόσο πολύ μας αρέσει σε αυτό το καουμποϊκό σύστημα. Κοιτάξι αύριο έχουν κινητοποίηση μαζί με άλλους εργαζόμενους. Ε, πήραμε μια Το Σώμα του Συνδικάτου των Αυτοκινητιστών και λέει: Ανακοίνωση συμμετοχή του ΣΑΤΑ στην κινητοποίηση τη 5η Οκτωβρίου αύριο από Ομοσπονδία, Σωματεία και Ενώσει Επαγγελματιών. Ε, συγκέντρωση θα γίνει στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 6 το απόγευμα και πορεία προ το Υπουργείο Ανάπτυξη. Όπω λέει, εδώ η συμμετοχή όλη είναι απαραίτητη. Μεταξύ των ετοιμάτων, τα 2-3 βασικά. Των ταξιτζίδων, μείωση του ΦΠΑ στι επιβατικέ μεταφορέ στο 10% από 13% που είναι σήμερα, μόνιμη και όχι προσωρινή, όπω λένε στην παρένθεση. Δίκαιη φορολογική μεταχείριση, αφορολογητόρια στα 12.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί. Μείωση φόρου πετρελαίου, η επιδότηση καυσίμου για τον επαγγελματή αυτοκινητιστή. Ταξί σε μόνιμη βάση έχουν 16 αιτήματα, σα διάβασα εγώ τα τρία πρώτα. Αύριο λοιπόν οι ταρήφε, όλοι μαζί τώρα εδώ είναι και ο ΣΑΤΑ, 5 Οκτώβρη, 6 ώρα στο, στα γραφεία του ΣΑΤΑ και από εκεί πορεία στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Κινητοποιούνται όλοι γιατί όχι και οι ταξιτζίτε. Κινητοποιούνται και οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα εδώ και καιρό πάνω το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και συνεχώ είναι τα ΜΑΤ απ' έξω διότι τα ΜΑΤ δεν υπάρχουν για να προστατεύουν τον Έλληνα πολίτη, είναι για να καταστέλνουν τον Έλληνα πολίτη όταν αυτό κινητοποιείται, δρά, σκέφτεται διαφορετικά και ζητάει τα αυτονόητα. Όπως κάνουν εκεί οι εργαζόμενοι. Ένας λοιπόν απολυμένος είναι απ' έξω 58 χρονών νομίζω λέει και απευθύνεται σε ένα ματατζί. Να μου το θυμηθείτε αυτό. <Το> μην κοιτάτε αλλού. <Το> Στα μάτια να το Αν Άντο που <Το> θα κάνεις οικογένεια <Το> και να πάρει να σπουδάσει το παιδί σου και λεπτά, να δάσει λεφτά, να πληρώσει το ηνίκιο, λοιπόν, κάθε παιδί που γύρει να πίσω, όπω κάνω εγώ τώρα το δικό μου το παιδί, που τα παρατάει, θα θυμηθεί αυτό το πράγμα. Να το θυμηθείς να κλείσει τα μάτια. Ένα λεπτό ρόλι που θα να θυμηθείς αυτό εδώ. Τρία εκατομμύρια χιλιόμετρα για τώρα αυτό το πουρνέρο μέσα. Τρία εκατομμύρια χιλιόμετρα πιζέλ Když dostal kružnění, když jen mi to taky, zítra soudravou, když to procházet, věděte, já nikdy nikdy, když to miluji, chci Esse dia, cara que esse Era mais Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais que. Era mais Αφού τα είπε κατάμουτρα και κατάματα στον Ματατζή, μετά πρέπει να τι αρπάξει και λίγο να έχουμε και τι προξιέ, τι κλασικέ. Αυτά που συμβαίνουν και στο συγκεκριμένο χώρο δουλειά και βεβαίω σε άλλου χώρου δουλειά. στο να διεκδικούν αυτονόητα πράγματα οι εργαζόμενοι που έχουν δώσει και τη ζωή του και άπειρα χιλιόμετρα και άπειρε ώρε μέσα στου χώρου τη δουλειά. Από την Θεσσαλονίκη, πάμε στην Μυτιλίνη. Στην πλατεία Αφού έγινε μια εκδήλωση για το μεταναστευτικό και μίλησε και ο Άσνο Αποστολόπουλο, είναι ο γνωστό ακτιβιστή, ο οποίο έχει μπει στο Στόχαστρο τρόλ κομμάτων γενικότερα ε, διασώζει. Είναι σε φορεί διάσωση, Στους πω έτσι, οργανώσει διάσωση, έχει ενεργό ρόλο. Ε, αποκαλύπτει πάρα πολλά γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει επίσημη άποψη τη ελληνική πολιτεία για το τι ακριβώ γίνεται στο Αιγαίο. Ε, καταχωρείται, καταγράφεται η άποψη του Μηταράκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά όμω υπάρχουν και καταγγελίε πολύ σοβαρέ. Δεν προέρχονται μόνο από τον Ιάσουνα Αποστολόπουλο, προέρχονται από διεθνή, τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία ειδήσεων που δεν έχουν λόγο όλα αυτά να στραφούν κατά τη ελληνική κυβέρνηση όπω λένε αυτοί θα είχε ο Ιάσουνα Αποστολόπουλο. Και γενικώ και οργανώσει βεβαίω προσφύγων οι οποίοι επίση κάνουν τι ίδιε καταγγελίε. Εθνικών είναι το αληθέ. Όχι οτιδήποτε είναι αληθινό, κατά ανάγκη είναι επειδή μπορεί στη δεδομένη στιγμή να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις, ε, τους σχεδιασμούς του Ερντογκάν. Δεν πρέπει να το αναφέρουμε, να το καταγράφουμε και κυρίως να το ακούμε. Και εδώ πρέπει λίγο να, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά, γιατί η λέξη pushback δεν είναι αρκετή για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι. Η λέξη pushback έχει κανονικοποιηθεί στο δημόσιο αλλά. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία δεν ξέρει τι, τι αγριότητα κρύβει από πίσω τη αυτή η λέξη, πώ η βία υπάρχει, γιατί δεν είναι απλά pushback, είναι κρατικέ απαγωγές και εξαφανίσει. Δηλαδή, οι πρόσφυγες, οι περισσότεροι φτάνουν μόνοι του στα ελληνικά νησιά, και στη Λέσβο και στη Σάμο και στη Χίο και αλλού, και οι ελληνικέ αρχέ δεν του καταγράφουν, του απαγάγουν δηλαδή, και στη συνέχεια του αφαιρούν τα προσωπικά αντικείμενα, κυρίω κινητά. Και διαβατήρια, του ξαναπηγαίνουν στη θάλασσα, του βάζουν σε σκάφη του λιμενικού και του παρατάνε ακυβέρνητου μέσα σε πλωτέ σχεδίε, χωρί φαγητό, χωρί νερό, με την προοπτική το κύμα να του πρόξει στην Τουρκία. Εντάξει, αυτό δεν λέγεται Πούσουπακ, έτσι. Αυτό είναι 30 δικήματα μαζί. Δεν το έχουμε δει ποτέ, πουθενά στην Ευρώπη, πουθενά. Είναι μια καινοτομία τη τωρινή κυβέρνηση, χωρί να θώνω τι προηγούμενε, αλλά αυτό πράγμα είναι η καινοτομία αυτή τη κυβέρνηση. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα λιμενικό, το ελληνικό λιμενικό, το οποίο όχι απλά δεν διασώζει όταν χρειάζεται, δημιουργεί ναυαγού. Πιάνει ανθρώπου από τη στεριά και του αφήνει στη θάλασσα. Έτσι. Δηλαδή ναυαγοποιούν ανθρώπου. Πιάνουν ανθρώπου από μια ασφαλή κατάσταση και του βάζουν σε μια κατάσταση distress, κινδύνου. Σαν να έχεις μια πυροσβεστική που βάζει φωτιέ σε σπίτια προσφύγων, αντί να σβήνει. Οι επιχειρήσει αυτέ είναι τόσο αναβαθμισμένε. και τόσο βιομηχανοποιημένες που πλέον απαγάγονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή πριν δύο εβδομάδες δύο βάρκες εξαφανίστηκαν μία στην Κορώνη με 83 πρόσφυγες και μία στα Χανιά με 60 εξαφανίστηκαν και βρέθηκαν οι άνθρωποι στη Σμύρνη να επιπλέουν μέσα σε πλωτέ σχεδίες παρατημένες στο πέλαγος. Προφανώ έτσι όπω εξελίσσεται το συγκεκριμένο θέμα, εργαλειοποιείται όπω λέμε από τον Ερντογάν, είναι ένα όπλο και από την Τουρκία και από άλλε χώρε και από τι ευρωπαϊκέ και από την Ελλάδα σε κάποιο βαθμό. Και είναι μέσα οι πρόσφυγε, χωρίς να έχουν καταλάβει όλο αυτό που γίνεται, είναι μπαλάκι στα συμφέροντα των πολύ μεγάλων δυνάμεων. Έτσι κι αλλιώ είναι μπαλάκι, γιατί στι χώρε του γίνεται τρελό παιχνίδι συμφερόντων και πλιάτσικου γενικότερα πολέμων. Οπότε αναγκάζονται να φύγουν. Αν το δει κανεί συνολικά, ναι, του πρόσφυγε του χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να πιέσει, να παίξει τα παιχνίδια του, τα προεκλογικά και τα άλλα που έχει, το ίδιο και η Ευρώπη με του νόμου που έχει φτιάξει, που του θέλει εδώ στα δικά μα σύνορα για να μην περνάνε παραπέρα. τους χρησιμοποιεί και μα χρησιμοποιεί ως αποθήκη για να μην διαταραχθεί η ευμάρεια των βορειότερων χωρών. Όλα αυτά σωστά και άλλα τόσα μπορεί να πει κάποιο. Όμω όταν στη θάλασσα, στη βάρκα. Είναι η μάνα με το παιδί. Τα μάτια αυτά με την αγωνία που δεν ξέρουν μπάνι και πρώτη φορά στη ζωή του βλέπουν θάλασσα. Νομίζω όταν το βλέπει αυτό, ε, δεν μπορεί να σκεφτεί το γεωπολιτικό, συνολικό παιχνίδι και να διώξει τη βάρκα. Ο κάθε άνθρωπο άνθρωπος, θα προσπαθούσε να σώσει τη βάρκα, να σώσει τον πρόσφυγα. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε μετά. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη διαφωνία γύρω από αυτό. Πολλοί λένε όχι να διώξουμε τη βάρκα. Αυτό μάλλον σε μεγάλο βαθμό. Και σύμφωνα με τι καταγγελίε τη παγκόσμια, πια κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ξαναλέω: Όχι ότι όλε οι κινήσει του λιμενικού είναι τέτοιε, όμω το θέμα είναι αυτό. Αν λειτουργήσουμε με ανθρώπινου όρου, γιατί ακόμη άνθρωποι είμαστε σε αυτή τη ζούγκλα που μα αλλάζει όλου καθημερινά, δεν μπορεί να διώξει καμία βάρκα και δεν μπορεί να μην νοιαστεί, να μην ενδιαφερθεί, να μην δει τουλάχιστον, να μην ενισχύσει αυτόν που βγαίνει. Ω πρόσφυγα, ω κατατρεγμένο μέσα από αυτήν την βάρκα. Θα... Το βίντεο πριν, αν θέλετε να το δείτε του απολυμμένου από τη Μαλαματίνα, το έχουμε στο site. Γιατί εμεί το ανεβάσαμε χτε πρώτοι. Ο Χρυσή Αυραμίδη το κατέγραψε από τη Θεσσαλονίκη πάνω. Και αν θέλετε να δείτε και τον απολυμμένο, πώ ακριβώ και πώ συμπεριφέρονται τα μάτια απέναντι σε αυτόν, μπείτε να το δείτε στο Ελληνοφρένια Net. Εμεί τώρα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Έλα, λέει. Έλα. έχει το κόκκινο το ραδιόφωνο, μια βραδινή εκπομπή και βγάζουν τηλέφωνα έτσι από ακροατέ. Και πήρα χτες τηλέφωνο, φίλε. Αλλήμονο. Ναι, ναι, ναι. Θα ισχύει Μαϊντανό παντού. Παντού, Μαϊντανό παντού. Έχθη φίλε κάτι άκουγα. Ε, φίλε, και εσύ, πώς να κάτι, λέω να τρολάρω τώρα, και τηλέφωνο και, και τον καλοπιάνο ξέρεις, με το Μητσοτάκι, ξέρει εσύ. και αυτά. ΣΥΡΙΖΑ, ημέρα 25 και κουκού έξερε εγώ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και πασόκ αυτό είναι τεράτο γέννηση να σχηματίσει η κυβέρνηση, ο κύριο Τσίπρας, ο κύριο Ο κύριο Βαρουφάκη και ο κύριο Κουτσούπα. Θα συνεισάσει πολιτική τερατογέννηση. Ταρατογένεια του λέω δεν είναι, αν θα γίνει αυτή μια, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την νέα δημοκρατία. Και αλλιώ του λέω, τα νομοσια μαζεται τα ψηφίζετε. Φίλε, έγαλε πριν. Έμα Ακούσε. και εσύ του την αίσθηση. Έμα τον ήθελα, ρε ρεφίλε, τον ήθελα, μάρεσε. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά να παίρνω αλληλόγη. Μόνο σε ένα παίρνω συνήθω. Μόνο σε ένα παίρνω. Και τι μου το λεφτά, το, το ένα και ένα το δεμπιάνει. Δηλαδή εμένα. μου το λεω για να σα σχολέσω. Ότι μια φορά το... ίσω καμία. Όχι, το λέω για να το βρει μου υποσχόμιο τη αύριο σε καμιά παραγγελία, καμιά παρασκευή. Δεν βάζω άλλο σταθμό. Έλα ρε. Εδώ βάζουν όλοι να πούμε. Εδώ βάζουν τι φωτογραφίε στην την παράξουν. Σωστή. θα κολλήσει τώρα. Έλατε. Καλώ ήρθατε, Καλή εβδομάδα. Επίση, Ναι, να σου πω κάτι. Μικροί είχαμε κάτι τράπουλε που είχαν πάνω από το πάνω διάφορα ρεπέδι μου. Αλλά μερικά. Εμένα κάτι θα... λαγουδάκια είχαν δικέ μου τράπουλε. Τι τράπουλε είχατε, Ο καθένα με ό,τι ασχολείται, Αποστολέ. Α, εμένα είχε okay. ένα λαγό γνωστό που ξέρουμε περισσότεροι. Ah. Λοιπόν, είχαμε αυτά τα αυτοκινητάκια. Κουνέλι, μάλλον, κουνέλι, μπάνι. Κουνέλι, μπάνι, μπάνι. Είχαμε αυτοκινητάκια, διάφορε μηχανέ, α πούμε, κτλ. Πολλοφεριστέ. Μερικέ από αυτέ τι κάρτε όμω ήταν σούπε ατού ή ατού. Ήταν τα σούπερα του, ναι. Α, τέτοια χαρτιά εννοεί. Ναι, ρε. Α, Εγώ αυτό που παίζα με τράπουλα. που είχα κάτι του Playboy με κάτι ξόβιζε. Δωρώ λεκτική τράπουλα Playboy, ξέρω τι ηθίκη. Ναι, και τέτοιε υπήρχαν, ναι. Λοιπόν, ένα σούπερα του, πούμε, και όλο είχε τη Ferrari από την άλλη μεριά, και εσύ σούπερα του, τη Ferrari, Τη φόρμουλα όλα. Για τα πάντα. Είναι αυτό ατού. Ατού σούπερα του είναι όλοι. Είναι σούπερα του. Δεν είναι σούπερα του ο Α, ναι. Δεν είναι σούπερα, σούπερα του ο Βολίδη, ο Γεωργιάδη. Πόση χπουργεία έχει αλλάξει ο Γεωργιάδη. Ναι, συγγνώμη, δεν ήξερα. <συλίξε> <συλίξε> ναι, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ο Ποτόλη, εσύ. Εγώ. Πήρα να πω ότι ήρθα μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ για σένα. Αμα. Ah, και δεν ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν. Ε, άσε τώρα, εντάξει. Και έγινε και ένα χαμό, τα είδα όλα. Λοιπόν, εγώ πήρα να καταγγείλω ότι ο κόσμο φώναζε από παντού και εσύ δεν είπε τίποτα. Τι να πω. Oh, δεν είπε δεν ξεκινήσει τίποτα, ο κόσμο από μόνο του το φώναζε το μισοτάκι γαμιά. Με παρέμει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από παντού ο κόσμο, την ψυχή του μέσα τολή. Καλά, ο κόσμο το φωνάζει από παντού ανεξάρτα το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Ενούρισε, εννοεί. Όπου και να πάει, άστο. Ένα, μονταζάκι να κάνουμε μια ώρα θα βγει με τα μισοτάκι γαμιάζε. Τι μονταζάκι στη σειρά μόνο, ναι. Μοτσοτάκι! Καμιά, τύπατε. Μισοτράδι γαμιά! Είπατε κάτι. Με κεντρικό σύνθο, το πολυτεχνίο ζήτη. Σε άξαφ. πολύ Να είσαι καλά, σε αγαπώ. Αγάπαμε. αγαπάμε <x2> Για σου δεν γίνεται. Έλα μου. Έλα πάλι, τώρα δεν τα είπαμε και το κλείσαμε. Αφού μου φίλε. Δεν πειράζει. Και εμένα μου ξανάρχονται ένα-ένα, αλλά δεν κάθομαι να λέω χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να μια <Τι> Μελωδικός ο τρόπος που επικοινωνεί με τον λαό, με τον κόσμο. Έχουμε γενέθλια σήμερα, να το ξαναθυμηθούμε. Ναι, η νέα δημοκρατία είναι η παράταξη όλων των Ελλήνων που κοιτούν μπροστά και έχουν ψηλά. Αγναντεύουν επίσης ή αγναντίζουν. Ο Έβερτ παλιά είχε πει: Αγναντίζω το πέλαγος, τότε με τα καρδίτσα-καρδίτσα, και το Τόκιο, την πρωτεύουσα <laughs> της Ιαπωνίας Ο Μιλτιάδης Έβερτ, παλιό πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, και αυτό μέσα, μέσα στα 48 χρόνια, που κλείνει σήμερα η παράταξη η μεγάλη, υπουργό σήμερα, η παράταξη η μεγάλη παιδεία και θρησκευμάτων, βασικά θρησκευμάτων και θρησκευμάτων, δεν υπάρχει, είναι η κυρία Νίκη. Κεραμέως και, και μιλάει σήμερα που βγήκε το πρωί, μιλάει για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Πέρα από την Κανονική Αστυνομία θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει ένα σώμα το οποίο επειδή θα λειτουργήσει σε ένα χώρο με ιδιαίτερες ευαισθησίες είναι σημαντικό να λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και να είναι ένα ξεχωριστό σώμα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θεσμοθετήθηκα. Αντιδράσει ένα δημιουργό που πάει, θα γίνεται χαμό τώρα. Να σας πω κάτι. Να. Όπως και πάρα πολλά πράγματα. Στην αρχή ε, ε, λέτε και ε, ε, μετά. σιγά-σιγά. Και, και νομίζω ότι σιγά-σιγά να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή μιλήσαμε με την ελεγχόμενη είσοδο. Θυμόσαστε στο μετρό στην αρχή τη γινόταν με την ελεγχόμενη είσοδο, που κάθε μέρα είχαμε Μπ. επεισόδια και τα ζούσαν δυσκάθατε. από πάνω. Ναι. Και τώρα. Τώρα <σομει> <σομει> <σομει> <σομει> <σομει> <σομει> <σομει> Τι συγκρίνει, συγκρίνει το πανεπιστήμιο, του φοιτητέ που για να πάνε να σπουδάσουν και να δράσουν και όλες, Γιατί παντού στον πλανήτη οι φοιτητέ δεν σπουδάζουν μόνο, δεν είναι φυτά. Κανεί δεν θέλει να είναι φυτά, όπω πολλοί από του υπουργού τη κυβέρνηση. Θα μπαίνουν μέσα, με, με, με, περνώντα από τα ματ, τα οποία ματ θα φυλάνε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το συγκρίνει όλο αυτό με το μετρό που κόβουμε εισιτήριο να πάμε από τον σταθμό στον άλλο, να στο κέντρο. Ωραία σκέψη, δομημένη σκέψη, ολοκληρωμένη Σκέψε από την αρμόδια υπουργό θρησκευμάτων και θρησκευμάτων, την κυρία Κεραμέο, είπαμε. Θρησκευμάτων, πρέπει να δοξάσουμε και το Θεό. Η χθεσινή πάω του Eurogroup, δύσκολη, επαναλαμβάνω, προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε αυτή τη θύελα. Mm -hmm. Πάνω σε αυτή τη θύελα είναι και η Ελλάδα. Μέχρι στιγμή, ντόξτε mm. Θεό, mm. η Ελλάδα μα κρατάει πολύ καλύτερα από όλου άλλου. Και η ανάπτυξη μα είναι μεγαλύτερη από όλους άλλους, mm. δόξα του άλλου. Ν' δόξα το Θεό. Και ο τουρισμό μα κάνει ρεκόρ. Ν' mm. δόξα το Θεό. Και mm. η εξαγωγέ μα κάνει ρεκόρ. Ν' δόξα το Θεό. Και οι επενδύσει κάνουν ρεκόρ. Ν' mm. δόξα το Θεό. Και, mm. και προχωράμε πολύ καλύτερα από όλους άλλους, mm. δόξα του άλλου. Ν' δόξα το Θεό. Μην περιμένετε όμω στι... ότι γίνεται γύρια μα θα γίνεται πόλεμο και δεν έχουμε καμία επίδραση στη ζωή μα. Εκεί που είναι ο Θεό, στον πόλεμο. Γιατί όλα πάνε πολύ καλά εδώ, δόξα το Θεό. Αλλά επειδή γίνεται ένα πόλεμο αλλού μακριά, τελικά δεν πάνε και καλά τα πράγματα. Δόξα το Θεό. Γιατί αν γίνεται αλλού ο πόλεμος, έρχεται και εδώ. Ο πόλεμο, αυτά τα ωραία από τον Άδωνη, την Κεραμαίω, του άριστο δηλαδή, κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού, κολλάνε και οι διαφημίσει. Αμέσω μετά το μαγκαζινομεί. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Έλα, <ελένα> Ραποστολαρέ. Έλα. Επειδή άκουσα τη Σιριζέα, νομίζω, που μίλησε πριν και έλεγε για την Ιταλία, γιατί η Ιταλία έβγαλε ακροδεξιά. Όσο η αριστερά ασχολείται με τα προβλήματα των χορτάτων, με τα προβλήματα δηλαδή του κάθε καμπουτζίδι και τη κάθε τούνη, και υιοθετεί την ατολική προπαγάνδα, ε, τότε λογικό είναι και ο κόσμο να στρέφεται στην ακροδεξιά. Σε τρει περιπτώσει. Καλά, ε, δεν είναι το πρόβλημά μα ο καμπουτζίδης. Ναι, δεν το είναι το πρόβλημα μα σίγουρα ο καμπουτζίδι. Δεν μπορεί να βλέπει. Το να για τον Παύλου το καμπουτζίδι και να μην ασχολείται. Δεν την καθαρίτρια. το καμπουτζίδι, μην τον κλέσει ούτε εκείνο να τον κλέσει. Λοιπόν. Ναι, αλλά άκουνα σοκατή την ίδια στιγμή που γίνονταν κείμενα για τον καμπουτζίδι, η τράπεζα έπρεπε το σπίτι μια καθαρή και μόνο ο Ρουβίκο να σε τρέξε και τη μιας άνεργης, κα... Ναι, με, δηλαδή, δεν καθαρί... σου ο καμπουτζίδι όμω αυτό. Ο δεν έχει ποτέ τα ταξικό. μόνο για τα προβλήματα τι Θέμα είναι ότι να ασχοληθούμε λίγο στα αριστερά με τα πραγματικά προβλήματα του λαού, με του λαό που πινάει. Δεν ενδιαφέρε με ένα μπουλίν να είπαει ο καμπουτζή. Αν τυχόν ο καμπουτσίρι δεν είναι άρχει μαζί μου να γονισώ και εγώ μαζί για τον Καμπουτζίδη Αλλά τώρα ένα καμπουτζιρι και μια τούμη που μου μιλάνε για γέκει και για γυναίκε και για μάμου και μαλακίε και δεν ασχολούνται με τίποτα με τα προβλήματα τη εργατική τάξη Πόσο αποσόλου. Δεν θα ασχοληθώ και εγώ με το πρόβλημα. Δεν με διαφέρει καθόλου το πρόβλημα του Καμπουτζίδη και το πρόβλημα του κάθε γέ που μου σικώνει τη σημαία του ΝΑΤΟ Και μη μου πίσω δεν έχει ζητήσει τη σημαία του ΝΑΤό με το σύμφωνο το ουράριο <sharp> no. <inhale> <sharp inhale> Προχθέ στην κομπή του Γκότζου που μου αρέσει πάρα πολύ, 91 στα παραπολιτικά, είναι ένα οπαδό ο ατρόμη του, κρίμα για μια τόσο ιστορική και φανταστική ομάδα από τον ατρόμητο με καταπληκτικό κόσμο, και είπε ότι μένει καματερό και ότι οι κνήτε αφήνουν σκουπίδια. Και τι θα γίνει με αυτό το σκουπιδολόι που αφήνουν οι κνήτε. Του κάνει ο Γκότζο με όλη την ευγένεια που έχει. Ναι, Δε φίλε, δεν νομίζω. Ο Εγώ ξέρω το σκουπιδολόι, παιδί μου, είδε πω τα αφήσαν του Πάρκο Τρίτσι, δεν έχει ούτε γόπα κάτω. Το ξέρω! Λοιπόν, αυτό το λέγ Το ξέρω να πω σε όλου μου, απλά επειδή ακούσε και στον ίδιο το... σταθμό, γι' αυτό το λέω. Ε. Θυμάμαι που είχε βγάλει έναν ένα ακροατή, εσύ τον είχε βγάλει, που λέει ευτυχώ που έρχεται και το κουκουέ και μα καθαρίζει το παρκοτρίχιο από τα σκουπίδια. Γι' αυτό τέτοιε μαλακικέ και ανακρίβειε δεν πρέπει να ακούγονται. Και ειδικά από κάποιον που δηλώνει ο παδό του Ατρόμητου, που Ατρόμητο είναι από τι πιο αριστερέ και αντιστασιακέ ομάδε που υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή. Και εγώ σα πω ότι. Maximum. PHONE Ναι. Παρακαλώ. Μου ήρθε το εκαθαριστικό τη ΔΕΗ. Τι είπε ο Άδωνη, μα προφυλάσσει από εγκεφαλικά και εμφράγματα. Κάνε γυμναστική, παίξε τέννη, να το ξεχάσει. Θα ήθελα να για το τέννη πέραν του αστείου. Θέλω να εξηγήσω γιατί κάνω και τι σχετικέ αναρτήσει. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Όχι, εγώ παίζω ρακέτε, όχι αγόρια. Ρακέτε. Απλά με το εκαθαριστικό τη ΔΕΗ σου λέει να βάλει τη ρακέτα τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι. κοίταξε. Εγώ θα προφυλάξω τον εαυτό μου από το εγκεφαλικό. Και από το έφραγμά για να σε μαυρίσω στι εκλογέ. Έξι ψήφου έχω στο σπίτι. Έξι. Θα σε μαβρίσω θα σε κάνω κατά κατάμαυρο. Να σου πω κάτι, ρε Μα τι διάλογο, πού του βρήκε να... όλου αυτού. Τι κάνετε, άλλη δουλειά δεν κάνετε, γαμνιόμαστε την ώρα. Γαμνιόμαστε. Να σου πω κάτι, ρε. Εγώ τρώω εκεί κοντά στην Νέα Δημοκρατία και στη Λαχαναγορά και μου λέει ένα παιδί δεν βρίσκουν, λέει εργάτε. Όποιο Χρήστο, μου είπε σήμερα, επειδή η γυναίκα του είναι από το εξωτερικό και είναι 9 χρόνια, νομίζω, ή 8 στην Ελλάδα, δεν το πήρε στο διχίλιαρο, έκαναν παιδί, το δεύτερο. Νομίζω ναι. το τρίτο, το τρίτο συνολικά και δεν το πήρε το διχίλιαρο. Τώρα μου το πε σήμερα. σήμερα ε, συγγνώμη, πράβει... α... άμα δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτή, εμεί θα δίνουμε διχίλιαρα, άει το διάλειμμα. Κάτσε, ε, Ελληνόπουλο δεν είναι ο Χρήσο, είναι Έλληνα. Δεν διχει... ξέρω το τι κάνει. κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τι μου είπε, μου λέει δεν βρίσκουν εργάτε. Φαντάσου έχουν ρίξει τόσο πολύ τα νεροκάματα, όπου ούτε οι Αλβανοί δεν πάνε για δουλειά και δεν βρίσκουν εργάτε. Ρε πω οπότε σου μιλάω, παίρνω κούρσα. Γεράω εδώ 45 λεπτά. Του χρωστάω πάντα σου, χρωστάω σου θα είσαι να έλεγα γεια. <Σελαιο> Bye. <laughs>